Κεφάλαιο ε, σελίδα 673 Στοιχοι 1-13 Το σκάνδαλο του αιμμύκτου και ο αφορισμό αυτού. Σύμβουλε του Αποστόλου 1. Είναι ει όλου και διαδεδομένο ότι επικρατεί μεταξύ σα πορνεία και τιού του είδου πορνεία που ούτε μεταξύ των Ιδωλολατρών δεν αναφέρεται, ώστε κάποιο από εσά να έχει την γυναίκα του πατέρα του, τη μητριά του δηλαδή. 2. «Και εσείς, αντί να εντρέπεστε διευτό, εξακολουθείτε να είστε φαντασμένοι και φουσκωμένοι δια της σοφίαν σας και δεν εκηρύξατε μάλλον πένθος επίσημου και γενικών για να εκδιοχθεί υπό το Θεού από την κοινωνία σας εκείνος που έκαμε την πράξη αυτήν. Η ευθύνη πίπτει ολόκληρο επάνω σας». 3. Διότι εγώ μεν, επειδή απουσιάζω σωματικός, είμαι όμω παρόν στην την με τον νου και την καρδίαν μου, Έχω πλέον κρίνει και καταδικάσει, σαν να ήμουν παρόν των ανέσχυντων αυτών που έκαμε τη μισητήν αυτήν πράξιν. 4. Τώρα δε αφού συναχθόμενοι στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σεις και εγώ παρόν μεταξύ σα πνευματικός, μαζί με την δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 5. Ας παραδώσω με τον Τιούτον τον Σατανάν, αποκόπτονται σε αυτόν από την Εκκλησίαν, για και κολαστεί σκληρά το σώμα του και σοφρονιστεί με την παιδαγωγίαν αυτήν ώστε να σωθεί έτσι η ψυχή του κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου Ιησού. 6. Η αδιαφορία αυτή που εδείξατε ω τώρα είναι μία επιπλέον απόδειξη ότι δεν είναι καλή η καύχησή σας και δικαίως απαιδοκίμασα αυτήν. Δεν ξεύρετε ότι ο λίγων προζήμιον ζυμώνει ολόκληρον την μάζα του ζυμαριού. 7. Ξεκαθαρίσατε λοιπόν το παλαιό προζύμιο της διαφθοράς του παλαιού ανθρώπου, δια να είστε νέα μάζα ζημαριού καθώς δια της πίστεως και του βαπτίσματος έχετε απαλλαγή από την παλαιά κακή Ο 8. Οφείλωμεν δε να είμεθα άζημοι, διότι και εμείς εορτάζομεν θείων και υπερφυές Πάσχα. Ο ιδικός μας Πασχάλος Αμνός είναι ο Χριστός που περιμών. 8. Ωστε α εορτάζομεν συνεχώ και ει όλη τη ζωή μα το Πάσχα μα αυτό, όχι με το παλαιό προζήμιο των Ιουδαϊκών και Ιδρολατρικών φρονημάτων και συνηθιών, ούτε με προζήμιο κακοία και πονηρία, αλλά με άζημα βίου καθαρού, συμμορφωμένου προ την χριστιανική αλήθεια και ευθύτητα. 9. Σα έγραψα ει προηγουμένουν επιστολή μου να μην έχετε στενά και συχνά σχέσει προ πόρνου. 10. Και δεν σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε γενικώς του πόρνους του κόσμου αυτού του απίστου, ή τους πλεονέκτας, ή τους άρπαγας, ή τους ιδωλολάτρας. Διότι αν σας έγραφα κάτι τέτοιο, είστε φυσικά αναγκασμένοι να απομακρυνθείτε από την κοινωνία των ανθρώπων στην την οποία ζείτε. Ένδεκα Τώρα δεν σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε εάν κανείς που φέρει το όνομα μόνο του αδελφού ή στην πράξη όμως είναι πόρνος ή πλεονέκτης, ή δολολατρη ή βριστής και κακολόγος ή μέθησος, ή άρπαξ με τέτοιων χριστιανών δεν πρέπει ούτε να 12. Δεν σας έγραψα για τους μη χριστιανούς, διότι τι δουλειά έχω εγώ να κρίνω και τους έξω, τους μη χριστιανούς δηλαδή... Δεν κρίνετε κι εσείς τους εντός της Εκκλησίας. Όπως λοιπόν σείς, έτσι κι εγώ μόνον αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία έχω καθήκον και ενδιαφέρον να κρίνω. 13. Τους δεαπίστους τους κρίνει ο Θεός και εσείς έχετε καθήκον να το ολοτελώς από τον κύκλο σας κάθε πονηρόν και αδιόρθωτον αδελφών.